Λέγαμε λοιπόν ότι για τον Τζαμπατίστα Βίκο η ιστορία είναι μια πορεία κόρσο που αρχίζει με μια περίοδο βαρβαρότητας, κάνει ένα κύκλο και μετά επανέρχεται σε μια νέα περίοδο βαρβαρότητας από την οποία θα ξεκινήσει ένας νέος κύκλος, ρικόρσο. Λέγαμε όμως ταυτόχρονα ότι κάτω από αυτές τις συνεχείς αλλαγέ. Υπάρχει ένα απαράλλακτο σχέδιο το οποίο τη συνέχει και της νοηματοδοτεί και το οποίο ο Βίκο ονομάζει πρόνοια. Η σύλληψη της ιδέας της πρόνοια μπορεί και να είναι σε τελική ανάλυση μια αντανάκλαση του baroque style, δηλαδή της baroque θέαση του κόσμου, που όπως λέγαμε την προηγούμενη φορά, υιοθετεί ο Βίκο. Στην baroque μουσική, α πούμε, υπάρχει η αντίθεση ανάμεσα στα ελεύθερα και συναισθηματικά πρελούδια και τις τοκάτες του Μπαχ και στην αυστηρά τυπική και πνευματικά πειθαρχημένη φούγγα που της ακολουθεί και δεσπόζει στις μουσικές αυτές συνθέσεις που αποτελούνταν από δύο μέρη. Την ίδια αντίθεση βλέπουμε ας πούμε στις περίπλοκες καντένσες όπου η φωνή του Αϊδού τυνάζεται ψηλά σαν ένα πουλί που παλεύει να ξεφύγει μένει μετέωρη στον αέρα και έπειτα κατεβαίνει, ξαναγυρίζει στο κλειδί της και στην ορχήστρα που περιμένει και ολοκληρώνει την άρεια. Μα και καθεαυτήν η θεμελιώδης απόφαση του Βίκο να θεωρήσει το ως το κατεξοχήν επιστημονικό πεδίο την ιστορία, διανοίγοντας την ήπειρό όπως εσφαλμένα υπόθηκε έπειτα για το Μάρξ μπορεί να ερμηνευθεί στο ίδιο εν τέλει πλαίσιο. Ο που εισέβαλε στην τέχνη, εκφράστηκε καταρχήν στην ίδια τη σφαίρα της τέχνης με αφετηρία του Μπαρόκ. Το Μπαρόκ είναι η τέχνη ενός κόσμου που έχασε το κέντρο του. Η τελευταία μυθική τάξη που αναγνώρισε ο Μεσαίωνας τον κόσμο και την επίγεια διακυβέρνηση, Δηλαδή, η ενότητα της χριστιανοσύνης και το φάντασμα τη αυτοκρατορίας κατέρευσε. Η τέχνη της αλλαγή. Μέλη να φέρει με την εφήμερη αρχή που ανακαλύπτει τον κόσμο. Επέλεξε αυτή η τέχνη τη ζωή εναντίον της αιωνιότητας. Το θέατρο και η γιορτή, η θεατρική γιορτή, είναι η κυρίαρχε στιγμέ της δημιουργίας μπαρόκ, στην οποία κάθε ιδιαίτερη καλλιτεχνική έκφραση δεν αποκτά νόημα παρά δια της αναφοράς της στον διάκοσμο ενός κατασκευασμένου τόπου, σε μια κατασκευή που πρέπει να είναι διαιαυτήν το κέντρο ενοποίησης. Αν είναι έτσι, τότε πρόκειται για υπόδειγμα πανουργία του λόγου. Θέλω να πω, όντας όσο γίνεται πιο μπαρόκ, ο Βίκο εγγράφεται, όπως υποστηρίξαμε ήδη, στη μοντερνιτέ. Και μάλιστα στο ακροτελεύτιο σημείο της. Εκεί όπου ο αισθητικός και ο πολιτικός, ας πούμε, κλάδος της μοντερνιτέ, συγκλίνουν και συνδείκονται. Πράγματι, ο Ντεμπόρ, επί που τοποθετείται ακριβώς σε αυτό το σημείο έκβασης, επιβεβαίωσε πολλές φορές τη συμπάθειά του για τον Μπαρόκ. Αυτό, ίσως να οφείλεται στο γεγονός ότι τον Μπαρόκ βρίσκεται πέρα από την αντίθεση κλασικού και ρομαντικού που οι καταστασιακοί έκριναν ότι ατύχησε ήδη στον Μάρξ. Ή μπορεί να οφείλεται στη διαπίστωση ότι οι θεουδάρχες της Μπαρόκ εποχής απολάμβαναν μιαν ανεπιστρεπτή χαμένη έκτοτε χρονική ελευθερία του παιχνιδιού. Όμως, ο βαθύτερος λόγος που εξηγεί το ενδιαφέρον του Ντεμπόρ για τον Μπαρόκ είναι ότι αυτό εκπροσωπεί στον ύψιστο βαθμό, την τέχνη του χρόνου. Την τέχνη της αλλαγή Στον παρόκ και στις συνέχειές του, ας πούμε, από το ρομαντισμό έως τον κυβισμό του Πικάσο, όπως είδαμε πριν από λίγες εκπομπές, απελευθερώνεται το αρνητικό έργο του χρόνου, διαλύοντας όλες τις απόπειρε που εκφράστηκαν από τους ποικίλου κλασσικισμούς για παγιοποίηση της πρόσκαιρης κατάστασης της κοινωνίας ως συνθήκη της ανθρώπινης ζωής. Το θέατρο και η γιορτή είναι οι κυρίαρχε στιγμές της δημιουργίας μπαρόκ, επειδή εκφράζουν το πέρασμα. Συνεπώς, το μπαρόκ είναι, από μερικές απόψεις, ένα προμήνυμα αυτού του ξεπεράσματος και της πραγμάτωσης της τέχνης στα οποία απέβλεπαν οι καταστασιακοί. Πράγματι, μια από τις αιτίες της μπαρόκ ευαισθησίας ήταν η έντονη συνείδηση της της φύσης του ανθρώπου μέσα στον χρόνο. Ο Ντεμπορ γράφει «Μετά τη διαρκή σύγκρουση ανάμεσα στην επιθυμία και την εχθρική πραγματικότητα το κυριότερο συναισθηματικό δράμα της ζωής φαίνεται πως είναι η αίσθηση του περάσματος του χρόνου. Η καταστασιακή συμπεριφορά ποντάρει στο κύλισμα του χρόνου και γι' αυτό συγκρούεται με τις αισθητικές μεθόδους που έτειναν στην παγιοποίηση της συγκίνηση. Για τον εαυτό του πάλι, ο Ντεμπορ λέει «Η αίσθηση της ροής του χρόνου ήταν πάντα έντονη σε μένα και με έλκυε όπως άλλοι έλκονται από το κενό ή το νερό. Όσοι όμως επέλεξαν να χρησιμοποιήσουν ως όπλο το χρόνο, ξέρουν ότι το όπλο τους είναι επίση ο Αφέντη του και δεν μπορούν να παραπονεθούν γι' αυτό». Είναι επίσης αφέντης όσων δεν έχουν όπλα και μάλιστα ο σκληρότερος. Αλλά και η σύλληψη του κόσμου, θα λέγαμε, μετά τη Βαβέλ, ενός κόσμου ρευστού, πολυφωνικού, που υπηρετεί ένα σχέδιο αγνοώντας το και πότε-πότε σαρώνεται από ένα κύμα βαρβαρότητας, έχει ήδη εγγράψει το βίκο στην ακραία μοντερνίτε, στον ύστερο Τζέιμς Τζόις. Οπότε, Ας ξαναπιάσουμε το νήμα από εκεί που το πρωτοπιάσαμε πάλι. Ο Τζόις συνέλαβε το Finnegan's Wake την εποχή που η δημοκρατία της Βαϊμάρης ψυχοραγεί και οι πολίτες της άθελά τους και καθώς, όπως το η Άρεντ, το κακό γίνεται κοινό πια, εκπαιδεύονται μυθριδατικά να ζουν σαν άγρια θηρία σε βαθιά πνευματική και βουλητική απομόνωση μόλις και με τα ικανοί να έρθουν σε συμφωνία έστω και αναδύο αφού καθένας επικαλείται τη δική του ευχαρίστηση και ιδιοτροπία, Είναι τα λόγια του Βίκο αυτά. Λίγα χρόνια αργότερα, η διάγνωση είναι πια αναπόφευκτη. Ανέκαθεν ο διαφωτισμός, με την ευρύτερη έννοια της προοδεύουσας σκέψης, επεδίωκε να απελευθερώσει τους ανθρώπους από το φόβο και να τους κάνει κυρίαρχου. Αλλά η εντελώς φωτισμένη γη, ακτινοβολή από το κακό, που θριαμβεύει παντού. Αυτές είναι οι πρώτες πρώτες φράσεις της διαλεκτικής του διαφωτισμού. Του εγχειρήματο δηλαδή, που αναλαμβάνουν οι Χορκχάιμερ και Αντόρνο, ενώ ακόμα δεν έχει λήξει ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, και συνεπώς καμιά βεβαιότητα δεν υπάρχει ότι θα ιτηθεί εν τέλει ο φασισμός, που για τους ιδρυτές της σχολής της Φραγκφούρτης ισοδυναμεί με την κυριαρχία της απόλυτη βαρβαρότητας. Η έλευση αυτής της βαρβαρότητας είναι κατά την άποψή τους το αποκορύφωμα και η απόδειξη ταυτοχρόνως της αυτοκαταστροφής του διαφωτισμού. Αυτό που εγκομιάζουν υποκριτικά οι σιδερένιοι φασίστες και αυτό που εφαρμόζουν στην πράξη απλοϊκά οι δουλικοί δίμονες του διαφωτισμού είναι η ακατάπαυστη αυτοκαταστροφή του διαφωτισμού. Σε τι οφείλεται αυτή η αυτοκαταστροφή? Οι Αντόρνο και Χορχάιμερ δηλώνουν καθαρά πως δεν αφίστανται από το πρόγραμμα και το πρόταγμα του διαφωτισμού. Κάθε άλλο. Παραμένουν πεπισμένοι πως στην κοινωνία η ελευθερία είναι αδιαχώριστη από τη φωτισμένη σκέψη. Θεωρούν όμως ότι η ίδια η έννοια της σκέψης αυτής αλλά και οι συγκεκριμένες ιστορικές μορφές, οι θεσμοί της κοινωνίας με τους οποίους συνδέθηκε, περιέχουν Ήδη το σπόρο της οπισθοχώρησης αυτής που διαπιστώνεται σήμερα παντού. Πώς κατέληξε να αλωτριωθεί και να κυριαρχήσει αλωτριωμένος ο λόγος. Η στρατηγική αυτού του όπους magnum της σχολής της Φραγκφούρτης λοιπόν κινείται κατά κάποιο τρόπο ίσως άλλωστε αυτό να είναι όλο και όλο το νόημα της λέξης διαλεκτική επί ξηρού ακμής. Δεν απαρνείται την ιδέα της πρόοδου μόλον θα εξετάσει αναλυτικά πώς αντεστράφησαν οι μορφές που έπαιρνε. Δεν αποκηρύσει το διαφωτισμό, αλλά θέλει να εξετάσει πώς, καθώς ετέθη στην υπηρεσία του παρόντος, κατέληξε να γίνει ολοκληρωτική εξαπάτηση τρομαζών. Το εύκολο συμπέρασμα ότι σε μια τέτοια στρατηγική επί ακμή δεν έχει θέσει ο Βίκο, επειδή προδήλως αντιπολιτεύτηκε τις θεμελιώδεις παραδοχές του διαφωτισμού είναι πολύ πρόχειρο και εντέλει ασφαλμένο. Ο Βίκο επίμονα εγγράφεται και επανεγγράφεται στη Μοντερνιτέ, υποδηλώνοντας έτσι ότι ο πλήρης αναστοχασμός επί των αδιαξόδων της, ίσως οφείλει να διαρρήξει το σχήμα μιας διαλεκτικής του διαφωτισμού χωρίς να το ανέρει. Ο Βίκο, που ως προς το τυπικό και έκτοτε κυρίαρχο σχήμα του διαφωτισμού, είναι μια άγρια ανομαλία, μια ατίθεση η ανομαλία, τον όρο τον χρησιμοποίησε ο Νέγκρι για το έργο του Σπινόζα, έχοντας κατά πριν απ' όλα την χρήση της έννοια του πλήθους, ριζικά διαφορετικής από τον μετέπειτα λαό. Έχει ενδιαφέρον, λοιπόν, να δούμε ποια ρήξη και ποια επέκταση μπορεί να επιφέρει η ανάγνωση του Βίκο, εάν τον επανεγράψουμε στην πολιτική πλευρά της μοντερνιτέ, εκεί όπου ασκείται η κριτική του διαφωτισμού, όχι διαστητικά πια, όπως το έκανε από την πλευρά της αισθητικής της μοντερνίτε ο Τζόης, αλλά ενσυνείδητα, προγραμματικά σχεδόν. Και άλλωστε, δεν λείπει το σύστοιχο του Βίκο εντός της ίδιας της σχολής της Φραγκφούρτης. Μέσα στην ίδια αυτή σχολή, όπου κυριαρχούν ο Αντόρνο. Ο Κορχάιμερ, εμφανίζεται και πάλι μια αντίθεση ανομαλία. Σαν να εντοπίσαμε την αντιήλη που λέγαμε στην αρχή και σαν να την απομονώσαμε. Εμφανίζεται ένα έργο εξίσου μυστηριώδες και ενηγματικό, αλλά τεχνουργημένο δια της αναγωγής στη μονάδα, επεξεργασμένο ως διαδοχή σύντομων σκέψεων ή αποφθεγμάτων και θράφσμα καθεαυτό, όπου θεμελιώδη συλλήψης του βίκο επανεμφανίζονται και μετατονίζονται. Πρόκειται για το ακαριέο κύκνιο άσμα, που ο ίδιος δεν το είδε δημοσιευμένο ποτέ, παρέδωσε όμως το χειρόγραφό του με φροντίδα πριν αυτοκτονήσει αυτοκτονίσει, για το κύκνιο άσμα του Βάλτερ Μπένιαμιν, θέσεις για τη φιλοσοφία της ιστορίας. Τυχεία για την αγορά χαλκού». Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Ποροπούλης.